Στοίχη 7 έως 11 Τα αποτελέσματα της προσευχής 7. Όσον δε αφορά εσάς ειδικά σας ελήψεις και λατώματα, να ζητείτε από τον Θεό και θα δοθεί εσά αυτό που ζητείτε, αρκεί να μην είναι άτοπον ή επιβλαβές εσάς. Γυρεύετε να έβρετε το ζητούμενο και θα το έβρετε, εφόσον σας είναι ωφέλιμον. Κτυπάτε την θύραν της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί. 8 διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού λαμβάνει και καθένας που γυρεύει ευρίσκει και εις καθένα που χτυπά την θύρα της Θείας Προστασίας θα ανοιχθεί αυτή. 9. Και διαναπιστείτε να πιστείτε περί τούτου σας ερωτώ ποιος άνθρωπος από εσάς που θα του ζητήσει ο Υιός του Άρτων είναι δυνατόν να του δώσει λίθον αντί Άρτου. 10. Και αν του ζητήσει ψάρι μήπως θα του δώσει φίδι αντιψαριού. 11. Εάν λοιπόν σεις και είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικό αμάρτημα γνωρίζετε να δίδετε ωφέλιμα πράγματα στα τέκνα σας πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος που είναι γεμάτος αγαθότητα θα δώσει καλά και ωφέλιμα εις εκείνους που τους ζητούν.